Άγιος ο Θεός, Άγιος ⼋χiros, Άγιος αθάνατος, ελείσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ⼋χiros, Άγιος αθάνατος, ελείσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ⼋χiros, Άγιος αθάνατος, ελείσον ημάς. Δόξα πατρική ει οκεί Αγίου Πνεύματι, κενήν και αἰκήεις και και του Σεώνα των εώνων Αμήν. Παναγία τριάς, ελείσον ημάς. Κύριε δες αμαρτιέση môn, Δεσπότα συγχώρισον τάσανομίαση μιν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέεισον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημόνο εν της ουρανής, Αγία, το σου, ελθέτω η Βασιλεία σου, γεννηθίδω το θέλημά σου, και επί Τον άρτων ημών των επιούσιων δώσιμην σήμερον, και άφεσιμην τα οφιλήματα ημών, ως και ημείς τις οφιλέτες ημών, και μη είσαιν έγκυσιμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρούν. Ό,τι σου εστίνει η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας Αμήν. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, σπάσεις γαρακολογίας απορρώντες, ταύτινσι την οικεσίαν ως Δεσπότη, αμαρτώλη προσφέρομεν, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρή και Υιό, και Άγιο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σιγάρ πεπίθαμε. μη οργηστήσι μην σφόδρα, μη δε μνησθήστον ανομοιόν ημών, Αλεπίβλεψον και ενίνος εσφλαχνός και λιτρός είμασε εκ τον εθρόν ημών. Σιγαρι Θεός ημών και είμις λαός σου. Πάντες εργαχιρόν σου και τον ονομάσω επι κεκλίμεθα. Και ενίν και, και αίγια εις τους εονας τον αεονον αμήν. Της εφλαχνίας την βιλινάνιξον ημιν ευλογημένη θεότοικε. Ελπίζοντες εισέμοι αστοχίσομεν, Χριστήμεν διά σου το περιστάσεων, σιγκαρή σωτηρία του γένους των Χριστιανών. Ελέησον μάσω ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον, και ελέησον. Και ελέησον, και ελέησον, και ελέησον. Έτη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαξί την αγία μονικά και πάσα μοντόλη και χώρα από τη βούλη τα ποντισμό πιώσει μακέρα. Έπιτρομή σαν φίλων πολέμου και έφη του Πρίνων ερμεν και διάλατων καιρενει τον αλρααθών φυλάνθωπόθε όγιγος Τόρ πς πρέξε και αγατών, και, και δάσε πάσαν και νόσον. τι καττιγών κυρουμένην καιρίσααν στεμα νεκους επιχημένεις δικέ ας σατου και ενεείσε Τι δεόμεθα και υπέρ του ισακούσε των θεών, φωνήστησε ο Σιμόν των Αμαρτολών και Και λέει σαν ο σωτήριμον, η των περάτων της και Και ήλεως ήλεως γενούι Έπειτα εις αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς Ελέησον και ελέησον και ελέησον Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις Κι εσύ την δόξα αναπέμπομεν Το πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αιή Κι εις τους αιώνας τον αιώνο Αμήν Πατρή και Υιό και Υιό Πνεύματι και ή και εις τους αιώνας στον αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγιο, Ευλόγησον. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις σύμωνος του Μυροβλήτου του Κεκτήτορος της Αγίας Μονής ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος».